Πριν πούμε σε αυτά το αβάνδρο Θεού, θα θέλαμε να διαβάσω ένα παραμεθάκι. <coughs> ένα παραμεθάκι που δείχνει σε ένα απλό ε, καθημερινό πλαίσιο ε, πως ο άνθρωπος μέσα από την ε, μη ικανοποίηση των επιθυμιών του οδηγείται σε, ένα, σε μια σύγκρουση. Ακούστε μία ιστορία, το παραμυθάκι μας. Ο βασιλιάς ήταν ερωτευμένος με τη Σαμπρίνα, μία γυναίκα ταπεινής καταγωγής που την έκανε τελευταία του γυναίκα. Ένα απόγευμα, ενώ ο Βασιλιά έλειπε στο κυνήγι, ήρθε ένας αγγελιοφόρος να ειδοποιήσει ότι η μητέρα της Σαμπρίνας ήταν άρρωστη. Ο βασιλιάς της είχε απαγορεύσει να χρησιμοποιεί την προσωπική του άμαξα κι αν παραβίαζε την εντολή του, θα το πλήρωνε με το κεφάλι της. Ωστόσο, η πριν μπήκε στην άμαξα και έτρεξε στο πλευρό mm. της μητέρας της. Όταν γύρισε ο βασιλιάς έμαθε τα καθέκαστα. Μα δεν είναι θαυμάσιο είπε. Αυτό είναι αληθινή αγάπη της κόρης προς τη μητέρα. Δεν την ένιαξε να διακιδυνεύσει το κεφάλι της και να φροντίσει τη μητέρα της. Είναι υπέροχη. Την άλλη μέρα, νέωσα πριν, ακαθόταν στον γήπο του Παλατιού, κέτρωγε φρούτα, ήρθε ο βασιλιάς. Τον χαιρέτησε και μετά δάνκωσε το τελευταίο ροδάκινο που είχε το καλάθι. Φαίνεται γλυκά, φαίνονται γλυκά, είπε ο βασιλιάς», πράγματι, είπε η βασιλίσσα. Και απλώνοντας το χέρι τη, έδωσε στον αγαπημένο του, το τελευταίο ροδάκινο. «Πόσο με αγαπάει η σχολία σου, την <laughs> απόλαυσή τη για να μου δώσει εμένα το τελευταίο ροδάκινο του Καλαθιού. Δεν είναι καταπληκτική. Πέρασαν ορισμένα χρόνια. Και ποιος ξέρει γιατί ο έρωτας και το πάθος έσβησαν από την καρδιά του βασιλιά. Κάθοντα μαζί με ένα στενό του φίλου και του έλεγε «Ποτέ δεν φέρθηκε σαν βασίλισσα». Μια φορά μάλιστα παράκουσε τη διαταγή μου να μην χρησιμοποιήσετε βασιλική άμαξα και θυμάμαι μια μέρα που μου έδωσε ένα φω φρούτο η πραγματικότητα είναι πάντα ίδια και αυτό είναι που και λοιπόν λοιπόν ότι τα προσεγγίζουμε τα πράγματα σύμφωνα με την ψυχική μας διάθεση στο βαθμό που ικανοποιούν τη επιθυμίες μας και ο αρχισυσμός μας τα ίδια τα γεγονότα να προσεγγίζουμε και αφήνουμε μια αίσθηση μέσα μας ανάλογα με τον λογισμό που έχουμε. Εμείς συνήθως κατηγορούμε τους άλλους για αυτό που μας συμβαίνουν. Στην πραγματικότητα η διάθεσή μας είναι που τα ρυθμίζει. Η διάθεσή μας είναι που συνήθως ορίζει την πραγματική διάσταση, το γεγονότο που μας συμβαίνουν. Και αντί να κοιτάξουμε αυτή τη διάθεση, που είναι καθοριστική της ποιότητας της ζωής μας και των γεγονότων μας συμβαίνουν, επικεντρωνόμαστε στον άλλον. <coughs> δεν έχουμε την δυνατότητα, γιατί δεν θέλουμε, να κάνουμε ένα άλμα από το να μείνουμε στα δεδομένα μας, στον εαυτό μας, βεβαιότητά μας, να δούμε και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου για να τον ικανοποιήσουμε, να τον αναπαύσουμε. Αυτό... Είναι τόσο απλό αλλά και τόσο δύσκολο. Είναι τόσο απλό όλοι το καταλαβαίνουμε αλλά σπάνια το κάνουμε. Γιατί να κάνεις ένα άλμα να βγεις από τα δεδομένα σου να νοιαστείς για τον άλλον απαιτεί άλλες δυνατότητες εσωτερικές, άλλες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν και με την πνευματική διάσταση της ζωή Θέλουμε τα πράγματα να τα βλέπουμε με μία λογική αριθμών ένα σου ένα μου δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μυστικό της ζωής και των σχέσεων όπου εκεί δοκιμάζεται η ασκητική διάσταση της ζωής μας η άσκηση προσωπική μπορεί να γιο καθένας όπου ελέγχει τις επιθυμίες του ελέγχει τον εαυτόν του παίρνει σε μια διάσταση, όπως λέει η Εκκλησία μας, προσευχή και νηστείας οποιοδήποτε αγώνος, η αληθινότητα, η γνησιότητα αυτής της ασκητικής προσπάθειας φαίνεται μέσα από αυτήν την σχέση, μέσα από τις σχέσεις, όπου είναι ένα άθλημα η σχέση να μπορέσω να βγω από τα δικά μου δεδομένα, από το δικό μου συμφέρον, για να αναγνωρίσω το συμφέρος, τη δυνατότητα να αναπαύω τον άλλο. Αυτό εφόσον υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει το κίνητρο δηλαδή, ο άνθρωπος κινείται. Δηλαδή, μόνο ο έρωτας είναι κίνητρο. Και είναι κίνητρο στον βαθμό εξαιρετερότας που μας ικανοποιεί. Δηλαδή εφόσον είναι έρωτας, είναι επιθυμία, είναι φυσική ανάγκη του ανθρώπου, άρα έχει όφελος από αυτό. Πάλι, εδώ ακόμη προσπάθεια, όπως λέει το παραμυθάκι μας, υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει το συμφέρον, υπάρχει το κέρδος το οποίο θα λάβω. Όταν πάυσει να υπάρχει η προσδοκία του κέρδους, της ικανοποίησης δηλαδή των επιθυμιών, τότε καταργείται ο λόγος όπου θα βγω από τον εαυτό μου, θα κάνω ένα άλμα και θα να πάψω τον άλλον άνθρωπό αυτή η δυσκολία λοιπόν να βγούμε από τον συμφέρον μας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ακούμε ότι γίνονται πολλά γεγονότα. Ότι η κοινωνία μπαίνει σε μια άλλη πορεία και ροή. Και ο καθένας μπορεί να βρει πολλούς λόγους και αιτίες. Μια όμως κύρια αιτία είναι ότι δεν έχουμε μια Στάσει ζωής αυτού του είδους ή μάλλον δεν έχουμε καθόλου πρότυπα ζωής και ο άνθρωπος αποπνευματοποιείται με την έννοια ότι χάνει μια εσωτερική διάσταση ζωής μια ποιότητα ζωής αυτού του είδους του πνεύματος και γίνεται σαν μια μηχανή και οι αντιδράσεις του δεν ελέγχονται από ένα εσωτερικό κέντρο της υπάρξεώς μα αλλά καθορίζεται από έναν παρορμητισμό της ώρας, δηλαδή μιας εμπαθού διαθέσεως. λέμε ότι έχουμε προβλήματα. Ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση προβληματική και λέμε τι κάνει ο κόσμος. σπάνε, χαλάνε, υπάρχει διαφθορά παντού, αλλά η λύση δεν είναι κρίνεια. Η λύση δεν είναι η κατηγόρια και ο έλεγχο, Μια πρόταση είναι ο καθένας να αποφασίσει ποιαν πράξη ζωής θέλει να ζήσει. Αυτό είναι πολύ δυνατό και σημαντικό για να συνεισφέρουμε βιωματικά σε μια αλλαγή του κόσμου έστω του μικρόκοσμου στον οποίο υπάρχει ο καθένας. Φανταστείτε αν τον χρόνο της ζωής μας, τον καθημερινό χρόνο δεν τον δαπανούμε έτσι σε εξωτερικά πράγματα που ζουν μόνο οι εξωτερικές μας αισθήσει, αλλά ελέγχουμε τον εαυτό μας σε μια τέτοια πορεία και αποφασίζουμε σοβαρά Γινόμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, στο να μην είμαστε τόσο αυτοί, τόσο εγωκεντρικοί, που να θέλουμε πάντα να γίνεται το δικό μας. Που να θέλουμε να γίνεται το συμφέρο μας, να γίνεται η επιθυμία μας, η οποία όμως δεν έχει να κάνει με τον άλλο, δεν έχει να κάνει με την χαρά του άλλου. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν το πιστεύουμε ή δεν θέλουμε να αποφασίσουμε ότι η χαρά του άλλου είναι και δική μας χαρά. Σε μια σχέση. Όταν δεν αποδεχθώ και δεν πιστέψω και δεν αποφασίσω και δεν το θεωρήσω σε επιλογή μου επιλογή ζωής ότι η χαρά του άλλου είναι και δική μου χαρά το τι σημαίνει. Ότι ζω ατομικά. Η άλλη πλευρά εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο είναι ο άλλος να υπηρετεί τη χαρά μου ή ο καθένας μόνος του ή ο καθένας μόνος του άρα είναι η κόλαση κολά, της μοναξιάς μας ή ο άλλος υπηρετεί εμάς γι' αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι άρα ζούμε την αποθέωση της φιλαυτίας μας ή ζούμε και θεωρούμε ότι η χαρά τώρα είναι δική μας η ο αλλος υπηρετει εμας γι αυτο υπαρχουν οι ανθρωποι αρα ζουμε την αποθεωση της φιλαυτιας μας η ζουμε και θεωρουμε οτι η χαρα του ειναι δικη μα χαρα το χριστιανικό Εάν δεν έχει αυτή την πρακτική του έκφραση δεν είναι χριστιανικό. Όσες χριστιανικές πράξεις εξωτερικές και αν κάνουμε. <σχύ> Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό, ακτός από τη που <σχύ> <σχύ> <σχύ> <σχύ> Τότε να πούμε κάτι άλλο. Το οποίο είναι άλλες δύο προτάσεις ζωής που θεωρούμε πως στα δεδομένα αυτά του κόσμου που αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας δεν είναι ξαφνικά είναι η κατάληξη είναι ένα σύμπτωμα ενός γεγονότης που ήδη υπάρχει χρόνια. Και η αιτία του είναι ότι δεν υπάρχει μια πρόταση ζωής που να εμπνεύσει. Δεν εμπνέει τώρα η εκκλησία, κακά τα ψέματα. Εμπνέει η εκκλησία, τι να Πώς να ε, εμπνέει, το πολιτικό σύστημα. Είναι δυνατόν να Επομένως, αυτό που μας λείπει, και ο κόσμος είναι στερημένος και εμείς είμαστε στερημένοι, δεν έχουμε μια πρόταση ζωής που να μας ενθουσιάσει, που να την πιστέψουμε αυτή την πρόταση ζωής και να αποφασίσουμε ότι αξίζει τον λόγο για αυτόν τον, με αυτόν τον τρόπο να ζούμε. Να δούμε λοιπόν έναν άνθρωπο αρχαίον πρώτης χάρητος πριν έρθει ο Χριστός, ότι είναι πιο χριστιανός από μας. Να δούμε τον αρχαίο, τον διογέννη. Ακούστε περιστατικό που έγινε με τον διογέννη. Διογέννη. Μιχάλη. Δάκτυλος του Τελειώσει ο Διογέννης. <Κι> λοιπόν, λένε ότι ο διογέννη τριγυρνούσε στους δρόμους της Αθήνας διμένος με κουρέλια και κοιμώντα στα κατόφυλια των σπιτιών. Λένε πως ένα πρωί, όταν ο Διογένης ακόμα ήταν μισοκιμισμένος, μπροστά σε μια πόρτα που είχε περάσει τη νύχτα του, Πέρασε από εκεί πλούσιος πλούσιο Καλημέρα, είπε ο Άρχοντα. Καλημέρα, αποκρίθηκε ο Διογένης. Αυτή η εβδομάδα μου πήγε πολύ καλά και ήρθε να σου δώσω αυτό το πουγγί με τα χρήματα. Ο Διογένης τον κοίταξε αμήλυτο και συνέχισε να κάθεται ακίνητο. Πάρτα. Δεν είναι παγίδα. Δικά μου είναι και σου τα δίνω. Ξέρω ότι τα χρειάζεσαι περισσότερα από εμένα. Έχεις και άλλα, ρώτησε ο Διογέννης. Και βέβαια έχω. Αποκρίθηκε ο πλούσιος. Έχω και άλλα, πολλά. Και δεν θα ήθελες να έχεις περισσότερα από όσα έχεις. Ναι, και βέβαια θα ήθελα. Τότε κράτα αυτά τα χρήματα, γιατί εσύ τα χρειάζεσαι περισσότερα από εμένα. <Κι> Είδατε λοιπόν... Ότι στην πραγματικότητα οι ανάγκε μας είναι άλογον τι επιθυμίας μας με το πόσο κολλημένοι είμαστε σε κάτι. Κρινιάζουμε. Δεν έχω τούτο, δεν έχω το άλλο, δεν έχω το παράλλο και είμαστε αιχμάλωτοι σ' αυτό. Είμαστε δούλοι αυτής της καταστάσεω. Άρα η ανάγκη μας στο μεγαλύτερο του ποσοστό κρίνεται από το πού είμαστε στραμμένοι. Με ποιο πράγμα είμαστε προσκολλημένοι και πόσο είμαι θα συνδεμένοι με τα πράγματα. Όλε μπορεί να είναι ζάμπλου και κόμουν να του λείπουν. Ήταν και ανάγκη. Άρα τα έχω ανάγκη σύμφωνα με τι επιθυμίε μα. Σύμφωνα με τι επιθυμίε μου. Λέμε ότι υπάρχει δυστυχία στον κόσμο. Η δυστυχία δεν είναι γιατί δεν έχουμε να φάμε. Δεν ξέρω αν πεθαίνει κανεί αυτή την εποχή στην Ελλάδα πείνα. Η δυστυχία μα είναι ότι έχουμε πολλέ επιθυμίε. Είμαστε εξαρτημένε από αυτέ. Γι' αυτό είμαστε πάμπτωχοι. Το δεν είναι κρίνεται αυτός από τα πράγματα που έχει, αλλά πόσο εξαρτόμενος είναι από τα πράγματα. Δεν είναι στάση ζωής ζωή σε αυτό. Το είπε ο γέννης, αυτό είναι το πράγμα και πιο χριστιανικό. Εμείς δημιουργούμε ανάγκες για να τρέχουμε καθημερινά και να αγχωνόμαστε και να γκρινιάζουμε ότι δεν πάει καλά η ζωή μας. Εμείς οι, με, υπο, οι μεγαλόσχημοι χριστιανοί δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το ασκητικό φόρμα του δυογένους ο οποίος μάλιστα δεν το έκανε στο όνομα του Χριστού, το έκανε στο όνομα της φιλοσοφίας του, το έκανε στο όνομα της ανάγκης του να μην ζει ψεύτικα. Και αυτή είναι η τροπή μας. Εμείς έχουμε πρόσωπο τον Χριστό κίνητρο για να κρίνεται η ζωή μας και να ελέγχουμε την αλήθεια του ψέμα. Αυτό το έκανε στο όνομα του να μην ζει ψεύτικα, να ζει αληθινά, Να λειτουργεί διαμαρτυρόμενος στο σύστημα της εποχής του, που ήταν ίσως το σύστημα της πλουτοκρατίας. Το σύστημα του να θαυμάζουν τον πλούτο και να εκτιμούν τους ανθρώπους σύμφωνα με τα χρήματα, σύμφωνα με τα αγαθά. Λοιπόν, η απουσία του πνεύματος στην εποχή μας, εδώ φαίνεται και στον χριστιανικό χώρο, τον εκκλησιαστικό, τον ευρύτερο, και στον κοσμικό. Οι κοσμικοί λένε το μέλλον των νέων είναι ζωφερό γιατί δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν χρήματα και πρέπει να επαναστατήσουν και πρέπει να γίνουν αναρχικοί. Η μεγαλύτερη αναρχία είναι αυτή στη στάση ζωής. Πρώτη υποβάλληση, σαφώ. Οπόμενος, η μεγαλύτερη ανατροπή είναι να μπορέσει ο ίδιος ο άνθρωπος να έχει τέτοια στάση ζωής που να απεγκλωβιστεί από αυτήν την στάση, από αυτά τα πράγματα. Αλλά το μεγαλύτερο εργοητή είναι παρακάτω τι λέει. Ακούστε, δεν τελειώνει εδώ. Ορισμένοι διηγούνται, όσο διάλογο συνεχίστηκε κάπως έτσι. Ναι, όμως, λέει, εσύ χρειάζεσαι φαγητό και αυτό απαιτεί χρήματα. Έχω ήδη ένα κέρμα είπε ο Διογένης και του το έδειξε και θα μου φτάσει για ένα πιάτο πληγούρι ίσως και για μερικά πορτοκάλια Σύμφωνη όμως θα πρέπει να φας και αύριο και μεθαύριο και την επόμενη μέρα αύριο που θα βρει λεφτά αν εσύ του απαντά ο Διογέννης με διαβεβαιώσεις χωρίς κανένα ενδεχόμενο λάθος ότι θα είμαι ζωντανό αύριο τότε ίσω να πάρω τα χρήματά σου Δεν είναι ασκητικός, δεν είναι αγιοπατερικό. πρόχριστου. Εμείς έχουμε στις, ε, στις φλέβες μας πιο πολύ τρέχει η Θεία Κοινωνία παρά οτιδήποτε άλλο. Με τα κουταλάκια έχουμε φάει τη θεία Κοινωνία και τίποτα δεν ξυπνούμε για να δούμε ότι αυτό είναι ελευθερία. Αυτή η στάση είναι ελευθερία. Η εποχή μας δεν έχει τόσο ανάγκη ενός συστήματος οικονομικού που θα φέρει μια έστω ισότητα στον κόσμο θα τους λύσει το, βιο, το, βιο, το, το, βιολο, το βιωτικό πρόβλημα. Έχουμε ένα ενό πνεύματο πνεύματος που θα μας κάνει ελεύθερους, η υγιείς, ισορροπημένους. Και πόσο ισορροπημένους ο άνθρωπος που αγωνία για το καθημερινό μας με αυτόν τον τρόπο. Πόσο ισορροπημένους ο άνθρωπος είναι που του μπαίνουν ιδέες πω αν δεν κάνει άλλα τόσα χρήματα δεν θα είναι καλά που του παίρνουν ιδέες αν δεν κάνει, και πάρει και δεύτερο αυτοκίνητο και τρίτο σπίτι και τέταρτο χωράβι δεν θα είναι καλά και τα παίρνει όλα αυτά και είναι ανήσυχος ο άνθρωπος αλλά είναι χριστιανός θα κοινωνήσει κάθε εβδομάδα αλλά είναι και βαπτισμένος δεν είναι σαν τον διογέννη που είναι αβαπτιστός άρα θα σωθεί αυτό είναι ένα παραμύθι που κορέρνει τον εαυτό μας ο κόσμος μπορεί να βγει στους δρόμους και να φωνάζει γιατί δεν έχει την παρηγοριά και την ελπίδα ε, αυτού του τρόπου ζωή και υπάρξεω. Και ούτε η Εκκλησία το δίνει. Μια ναι, αλλά πρέπει να πηγήσουν προ την Ευρώπη και Ανεξάρτητα αν έχει αυτή την παρηγοριά, δεν μπορεί να δίνει την αδικία, όποια και αν αυτή να εξελίσσεται, γιατί κάποια στιγμή θα πάμε σε αυτό το θέμα δεν θα πλησιάσουμε. Δεν μα αφορά, είναι πολιτικό ζήτημα. Εμεί ω επιθυμούμε να, να είμαστε θαφορεί. Ενό πνεύματο και μια στάση ζωή. Ο καθένα, ή αν μπολιαστεί από αυτό το πνεύμα, θα κάνει θέλει. Είναι δική του επιλογή. Αν πιστέψει ότι έτσι θα το κάνει, α το κάνει. Δεν θα του υποδείξει κανεί αν θα βγει, θα βγει στον δρόμο. Είναι δική του επιλογή. Και το πώ θα βγει. Και είναι τελείω αδόκιμο ένα πνευματικό άνθρωπο, ή οποιοδήποτε άνθρωπο, να παρεμβαίνει στην προσωπικά του άνθρωπου και να του πρακτικά κάνει αυτό και το άλλο. Δεν έχουμε ανάγκη από υποδείξει πρακτικέ. Έχουμε ανάγκη από. Έμπνευση ενό πνεύματο. Και ο άνθρωπο να αποφασίσει. Όπω οι Χριστιανοί δεν έχουν ένα πνευματικό, να πει κάντε εκείνο, κάντε άλλο, αλλά που θα του μεταδώσει ένα ήθο ζωή για να είναι υπεύθυνοι των επιλογών του. Οπότε δεν θα μπούμε σε αυτό το πλαίσιο, το θεωρούμε τελείω οργανωσιακό, είτε αυτό μπορεί να οριστεί σε ένα στενό κλησιαστικό πλαίσιο, είτε σε ένα πολιτικό κομματικό σχηματισμό. Αυτά μα αφήνουν παγιδά διάφορου και μα δημιουργούν εμετική διάθεση. Η οι στρατολόγηση οι ανθρώπου σε κάποια αισθέτη διαδικασία που χάνει την ελευθερία του. Μα ενδιαφέρει ο να έχει ένα ήθο και ένα πνεύμα ζωή, που ο ήθο να είναι αναπαυνό και ελεύθερο. Ένα ελεύθερο άνθρωπο που έχει αυτή την αξιοπρέπεια του πνεύματο αυτού, ξέρει να ζήσει και ξέρει να τοποθετηθεί. Η υπόδειξη να βγει, να μείνει στον δρόμο είναι για τα μαθητούδια που, δεν έχουν, που είναι χειραγωγούμενοι από ανθρώπου που κάνουν θέλουν. Ιάν μπορεί να έχει αυτή την επιλογή, μπορεί να αντισταθεί αυτό που σου λέει ψέματα. Και να ακολουθήσει αυτό που σήνει η αλήθεια. Μπορώ να επιφύνω την Στην ανθρώπινη κοινωνία και στη φύση, η δύναμη με την Συγγνώμη. Στην ανθρώπινη κοινωνία και στη η δύναμη πολεμάται με την Αν η δύναμη θεωρείται η του αντικείμενο, Η κοινωνική Δεν κατάλαβα ούτε δύναμη το έχω, δεν, ξέρω. δεν το κατάλαβα. Την επόμενη φορά. Σκέψτε το λίγο να σας πιο απλά. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο που λέει ο Δυογέννης. Θα μην και άλλο παραδεισστάκι του Διογένους. Σήμερα σου. Σήμερα, Δυογέννηστα. Μιχάλη, φτιάχτηκε? Κάτι κάνει ο Γιώργος εκεί. Ναι. Να ρωτήσω το εξή. <laughs> όλα αυτά που μαθέζετε, πάρα πολύ ωραία. <laughs> Αλλά πόσο απέμβονται σήμερα από την ηγετική ομάδα η της εκκλησίας, είτε της Εκκλησίας, ή της Ορθοδόξου. Όσο απέχει η της ο της που έχει της της της της της της της του, πάπα, με τη μήτρα του Μητροπολίτη και με πολύ λίγε της που που να να ένα της της τρόπο τρόπο Αυτά που που λέτε με τον σύγχρονο της του, ο οποίο από την ηγεσία του μας έρχεται σαν πρότυπο. Κοιτάξτε. Φαίνεται να μην, συμβα... να μην συμβαδίζει. Το τι συμβαίνει όμως προσωπικά στον καθένα, πέρα από τη μύτυρα ή δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό θα μπορούμε να το συζητήσουμε σε ένα πλαίσιο φιλολογικό ή φιλοσοφικό. Δεν μας αφορά άμεσα. Αυτό που μας αφορά άμεσα, να ζήσουμε εμείς αυτό τη στάση ζωή αν θέλουμε. Δηλαδή, Εμένα δεν με, απασχολη... δηλαδή, δεν με αγγίζει το γεγονός, αν το ζει δεν το ζει. Καλό θα ήταν να το ζούσε, θα ήταν πρότυπο, θα είναι μια έμπνευση. Αν δεν το ζει τι να κάνω, επειδή δεν το ζει θα το ζήσω. Και αν εγώ δεν το ζω, έχω τη δυνατότητα και διάθεση να το, ζήσω, το... να το ζήσω, αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή νομίζω ότι δεν μα ωφελεί και είναι εξαιρετικά ανιαρό και κουραστικό, κάθε φορά να μιλούμε για θέματα που μας είναι σημαντικά, να παραπέμπουμε στο αν ο άλλος το ζει, δεν το ζει. Εντάξει, δεν το ζει, πολύ ωραία. Και τι κάνουμε. Θα <ΣΣΣ> βάφουμε μαύρα. Σταματούμε να προσπαθούμε. Και μάλιστα, εάν εμείς υποψιαστούμε αυτό το φρόνημα και που στη δικασία που ζήσουμε, τότε θα βγωμονούμε τον Θεό που μας άνοιξε αυτόν τον δρόμο. Και έχει και ο Θεός και για αυτόν που το ζει ή δεν το ζει. Να δείτε παρακάτω τι λέει σε ένα άλλο περιστατικό. Μια μέρα, λέει ο Διογένης, έτρωγε να πιάτο φακές, καθισμένο στο, κα... καθισμένο στο κατόφλι κάποιου τυχαίου σπιτιού. Δεν υπήρχε σ' όλη την Αθήνα πιο φτηνό φαγητό από μια σούπα με φακές. Με άλλα λόγια, αν ανέτρωγε φα... φακές σήμεινε ότι βρισκόζουν σε κατάσταση απόλυτη ανέχεια. Πέρασε ένα απεσταλμένο του άρχοντα και του είπε... «Α, γέννη, αν μάθαινες να μείνεις ανυπότακτός και αν κολάκευες λιγάκι τον άρχοντα, δεν θα ήσουν να τρως συνέχεια φακέ. Ο Διογέννης σταμάτησε να τρώει, σήκωσε το βλέμμα και κοιτάζοντας τον στα μάτια, τον πλούσιο συνομιλή του, αποκρίθηκε. «Αφουκαρά, αδελφέ μου, αν μάθαινες να τρως λίγες φακές, δεν θα ήσουν αναγκασμένος να υπακούς και να κολακεύει συνεχώς τον άρχοντα». Αλλά να, εδώ μιλάει για μια αξιοπρέπεια που έχει να κάνει τι. Ο άνθρωπος να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, να σέβεται την καρδιά του. Αλλά εμείς τι κάνουμε, προκειμένου να ικανοποιούμε την φιλοδοξία μας εδώ, την φιλο... φιλαργύρια μας εκεί, την φιλιδονία μας στην πρώτη περίπτωση, αρνούμεθα την καρδιά μας, αρνούμεθα τον εαυτό μας και χάνουμε την ισορροπία μας. Χλύφουμε, κολακεύουμε, βάζουμε νερό στο κρασί μας. Στο ηθικό μας μέρος, όταν πρόκειται να επιτύχουμε κάτι, θα πιάσουμε και τον πολιτικό, θα πιάσουμε και τον προϊστάμενό μας, θα κάνουμε κάποιες αβαρείς ηθικές για να γίνει δουλειά μας, θα προσπαθούμε να δουλεύουμε τρεις δουλειέ για να έχουμε περισσότερα, θα είμαστε εγωιτευτικοί για να έχουμε περισσότερε ή περισσότερους, αλλά δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Δηλαδή, προκειμένου να επιτύχουμε όλα αυτά δεν είναι ο εαυτός μας, δεν βάζουμε μάσκες, δεν αρνούμε την φύση μας, δεν αρνούμε θα την υπόστασή μας ή αυτό που πραγματικά είμαστε, τον ψυχισμό μας. Γιατί έχουμε μας από αυτά τα πάθη. Και στη συνέχεια αυτή η κατάσταση με την πάροδο του καιρού ενώ μπορεί να πετύχουμε και την ειδονή και το χρήμα και την δόξα στο τέλος χάνουμε τον εαυτό μας. Και έρχεται μια σοβατική κόπωσης που λέγεται δεν ευχαριστεί με, με τίποτα. Και έρχεται το ανυκανοποιητών, μετά η μελαγχολία και μετά τρώμε μια ωραία καταθλιψούλα στο κεφάλι. Και μετά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Ο Θεός φταίει με αδίκηση. Εγώ αγωνίστηκα, έκανα τα πάντα. Μέχρι και ανθρώπους προσκύνησα. Αλλά για ποιον λόγο. Επομένως, δεν γίνεται... Χρειάζεται να αξιολογήσουμε και να τοποθετηθούμε έναντι καταρχήν του εαυτού μας. Να ερευνήσουμε τα πράγματα. Τι θέλουμε. Τι αξίζει. Ποια είναι η χαρά μας. Πόσο να... Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ανάλογα με το τι πιστεύουμε ότι αξίζει και είναι η χαρά μας, οργανώνουμε τη ζωή μας. Τι γίνεται ο κόσμος που γίνει στους δρόμους όπως και εμείς είμαστε σαλεμένοι. Δεν έχουμε μια κατεύθυνση ζωής. Είμαστε πελαγωμένοι. Όπω μα έρθει κάθε φορά, όπω μα κατέβει. Η κύρια αιτία όλου αυτού του άλλου που γίνεται, πέρα από κάποια κίνητρα που μπορεί άνθρωπο, φιλότιμα και έντιμα, ανθρώπου που θέλουν μια κοινωνική αλλαγή. Γνήσιοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να του αδικήσουν, είναι αφεντικοί στη διάθεσή του. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμω, που βγαίνουν και σπάνε και κάνουν, έχουν μπερδεμένο συνέστημα και σαλεμένη λογική. Και αυτή η σαλεμένη λογική των Περδιόνου συνέστημα είναι γιατί χάσαμε μια εσωτερική δομή και αυτή η εσωτερική δομή χάθηκε γιατί έχουμε, δεν έχουμε συγκεκριμένο πόλο ζωής, συγκεκριμένη αναφορά ζωής, όπως μας έρθει. Ας πούμε, αν περάσετε τον Ολυμπιάδο θα δείτε τα μισά φανάρια σπαρασμένα στους δρόμους. Γιατί το σύστημα πολέμα αυτός που πάει τα φανάρια, που περάνε τα αυτοκίνητα, αν θέλει τα πράσινα, εκεί που περνάει, είναι σπασμένα. Ποιο το σπάσει αυτό, Να πολεμήσει το σύστημα. Είναι η πολυεθνική το έχει αυτό. Η τράπεζα το έχει. Ποιο το κάνει. Του βάρεσε κάποιοι, δεν είναι καλά. Γιατί δεν είναι καλά, δεν έχει μια αναφορά ζωής. Από απλά πράγματα φαίνεται. Και εμείς ακόμη χειρότεροι είμαστε, γιατί λέμε: Ρε, τους αλήτες, τι άνθρωποι είναι αυτοί, τι περνάμε. Και βλέπουμε τον άνθρωπο σαν σύστημα, σαν φαινόμενο, όχι σαν πρόσωπο. Να τον εκτιμήσουμε, να αναγνωρίσουμε ότι και εμεί είμαστε συνυπεύθυνοι και δεν είμαστε χριστιανοί. Η Υποκρισία η δική μα, η κύριε η υποκρισία, ότι ονομαζόμαστε χριστιανοί, ενώ δεν είμαστε. Σημαίνει χριστιανό, ταυτίζουμε τον ευαγγελικό λόγο. Και αποφασίζω να καθορίσω τη ζωή μου με, αυ... με, καθαρή... με καθαρή απόφαση, σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Εδώ δύο γέννησα γεωγραφικά ομιλή. Τι λέει, μην είσαι κόλακας. Να είσαι εληθινός, μην είσαι ψεύτικος. Μην, μην αγωνιά για το χρήμα και να είσαι εξαρτώμενος από αυτό. Και έχει μείνει η θανάτου. Αυτά νομίζω είναι σημαντικά. Και αν θέλετε αν ψάξουμε γιατί συμβαίνει το μπέρδι τον μπέρδι μα στον κόσμο είναι ότι δεν έχουμε τέτοιου είδους τάσεις ζωής. Βγήκαν από τη ζωή μα αυτά. Αυτές όμως οι στάσεις αυτέ αυτές οι δύο που προτείνουν ο Διωγένης είναι η πλέον αναρχική πρόταση και πράξη που δεν έχει να κάνει με την βιότητα ενάντια του άλλου αλλά έχει να κάνει με την βιότητα ενάντια των δικών μας παθών που η δική μας στάση μπορεί να είναι μια ατομική βόμβα για το σύστημα. Εμείς λέμε μα πώς να το επηρεάσουμε και αυτή η λογική του να είμαστε αποτελεσματικοί είναι πολύ κρύα, πολύ ανέραστη. Να είμαστε πολύ κρύα, αλλά δηλαδή, τι, να δούμε σε αριθμούς αυτήν την αλλαγή. Δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα της αλλαγής των άλλων. Μας ενδιαφέρει η προσωπική μας αλλαγή. Που αυτή θα συμβάλλει και σε μια άλλη παρουσία, σε μια άλλη πρόταση. Ένα τέτοιο άνθρωπος, μπορεί να είναι αυτού του πνεύματος, Πολλά περισσότερο που να δώσει. Είμαστε 500 άνθρωποι εδώ. Αν ήμασταν γνήσιοι, φορεί αυτού του πνεύματος, θα μας έξεραν πολλοί άνθρωποι και θα ζητήσουν τη γνώμη μας. Και θα αναπάβονταν πολύ κοντά μας. Και στους πεντακόσιους άλλοι πεντακόσιους. Και στους χίλους άλλοι χίλιοι. Αλλά εμείς είμαστε κρυο, κρυοπλάσματα. Δεν έχουμε τίποτα μέσα μας. Δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Να έρθουμε... Εμείς είμαστε... Είμαστε μύστερα ανθρωπάκια, μικροαστή κακομίρετε που λέμε: Για να δούμε απόψε βράδυ, πώ θα σχεδιάσω την ευρείνη μου ημέρα, πώ θα επιτύχω το στόχο μου, δηλαδή να βολέψω το παιδί μου σε μια δουλειά. Θα πιάσω τον καλαφάτη, θα πιάσω τον. πώ το τον παστό, κάνει τον τσοχαντζό, πώ αυτού, θα πιάσω τον άλλο, το βιομηχανικό, θα κάνω διάφορα κινήσει, θα πιάσω και έναν δεσπότη, θα πιάσω και έναν παπά. Θα παντού ρε, παιδάκι μου και θα γίνει δουλειά μου. Όταν σκέφτεσαι έτσι με αυτή τη μιζέρια πώς εσύ μετά θα απαιτείς από το σύστημα να έχει αξιοκρατία. Πώς μπορείς εσύ μετά να κατηγορήσεις το σύστημα αφού εσύ φτιάχνεις το σύστημα. Επιλέγεις αυτούς τους πολιτικούς όχι τους ψηφίζεις γιατί είσαι του ίδιου πνεύματος και οι πολιτικοί βολεύονται σε αυτό το πνεύμα. Και αν όμως να λειτουργήσεις μια άλλη αδιάσταση ζωής και δεν ψάχνεις να σου κάνουν χατίρι και μετά, μα μα είναι πώς γίνεται η συνείδηση μας, πώς το επιτρέπει να κάνω τα πάντα και ξέρω ότι δεν είναι αξιοκρατικό αυτό να βολέψω το παιδί μου, να πάρει φυσί, κάποιο άλλο παιδίου και την κυριακή θα κοινωνήσω τον Χριστό που λέμε ότι ο Χριστός είναι όλος ο κόσμος Μα κίνωνε το τον κόσμο, κίνονταν στο Χριστό. Αφού πριν να στο τον Χριστό, εγώ επάντησα στον άλλον για να γίνει το δικό μου. Είναι χριστιανικό, δεν ξέρω. Αλλά πολύ αυστηρό φαίνεται αυτό, έτσι δεν είναι. Και ποιο το κάνει, και πώ θα το κάνουμε. Καθένα θέλει να εξυπηρετεί στη δική του ανάγκη. Αλλά ποια είναι η δική μου ανάγκη. Ποια εννοούμε η δική μου ανάγκη. Τη γυναίκα μου, του άντρα μου, των παιδιών μου. Παρακάτω δικό μου δεν υπάρχει. Τότε δεν είμαι εκκλησιαστικό άνθρωπο. Εκκλησία δεν είναι γιατί έρχομαι εκκλησία την Κυριακή. Εκκλησία σημαίνει ότι εκκλησιαστικοποιώ τη ζωή μου, ο εαυτό μου, η οικογένειά μου είναι γεγονό όλων των άλλων. Και η ζωή όλων των άλλων είναι και δική μου ζωή. Συνεπώ, δεν το λέμε γιατί, για να ελέγξουμε κάτι, αλλά να δείξουμε ποια είναι η αλήθεια. Να κρυφτούμε στην αλήθεια. Όχι να λέμε, τι λέει τώρα ο Παπα, γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν γίνεται, Αλλά να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Να ξέρουμε πόσο μακριά είμαστε από την αλήθεια. Και να ξέρουμε να λέμε το ήμαρτο. Γιατί εμεί νομίζουμε να αμαρτύσουν δυο-τρία πραγματάκια. Δεν είναι αμαρτύος αυτό. Όταν δεν με νοιάζει ο άλλος. Και δεν κάνω ένα άλλο να βγω από τον άλλον. Ό, ό, ό, ό, ό, ό, όλοι <χι> σου, πέρασε και είχε τον του που πάνε ποιοι πια θα πουν συμπαίκτες που που που που που το που που που που που που που που που που που που που που που που που που που που που που Δεν είναι που που που που που που σε που που που που που αν Εκεί παίρνω πίσω είναι ένα πρόβλημα σε βάση να συμβαράζουμε τον εαυτό μα. είναι... Κοιτάξτε, να ξεβάλλω τον εαυτό μα. Λέμε το βατοπέδι. Λέμε ο ένας και ο άλλος. Μα τι είναι αυτό το βατοπέδι. Είναι σύμπτωμα αυτής της νοτροπίας. Που δεν βγήκε τώρα να κατέβατα. Είναι γέννημα της δικής μας νοτροπίας, όλη του κόσμου. Έτσι λειτουργούμε, με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα, είναι προσβολή για την κοινωνία μας την Ελλάδα όχι προποθέσει τέτοιου είδου πνευματικέ, και είμαστε το πιο διεφθαρμένο κράτο. Δεν υπάρχει κανένα θεσμό που να εμπιστευτεί και λε επειδή μου εμπιστεύουμε και προχωρεί. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι σε κάθε φορεία που είναι έντιμοι και καθαροί και προσπαθούν και αγωνίζονται, αλλά δεν μπορεί να εμπιστευτεί σήμερα του θεσμού και να, λειτουργ... να... να πιστεύετε ότι λειτουργούν και να είσαι άνετο και σίγουρο. Πάντα όταν σκεφτούμε κάτι, σκεφτόμαστε και στραβά. Σκεφτόμαστε και το δεχόμενο μια άλλη περίπτωση και πώ θα το καλύψουμε και αυτό. Πριν χρόνια άκουσα τη λέξη, δεν ήξερα. Θέλαμε μια δουλειά να γίνει στην Ναοδομία για τον νόμο και μου λέει κάποιο δικηγόρο: Πάτε, γρηγορόση μου έχει. Αυτό λέω. Το κληρικό με έχω. Τι είναι το γρηγορόσημα, μετά κατάλαβα. Γίνει γρήγορο δουλειά, σου λαθώνει κιόλα. Και αυτό είναι δεδομένο. Και οι κοινωνικοί, εμεί είμαστε το ορθόδοξο ελληνικό έθνο. Το αγαπημένο και εκλεκτό που ο Θεό το φροντίζει να είμαστε άγιοι. Ποια αγιοτητα. Αυτή η καθημερινή πράξη μα εκθέτει. Και δεν είμαστε καλά. Είμαστε άρρωστοι. Τουλάχιστον το αναγνωρίσουμε. Και αρρώστια είναι όχι να κατηγορούμε το σύστημα του θεσμού. Το είπαμε για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Να κατηγορίσουμε τον εαυτό μα, να ελέγξουμε τη δική μα στάση ζωή. Να προσπαθούμε να έχουμε μια εντιμότητα, όχι για να το παίζουμε ηθική. Ούτε οι ηθικοί σώζονται, ούτε οι καλοί σώζονται. Άρα να σεβαστούμε την καρδιά μας, γιατί αυτό θα φέρει ισορροπία. Να σεβαστούμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Ο Χριστός αυτό υποδεικνύει. Ο άλλος μπορεί στην εκκλησία να μην έχει προγαμίες σχέσεις, να μην μη χέρει, αλλά είναι μέγιστος φοροφυγάς. Εντάξει, να φύγεις, να κάνεις λίγο φοροφυγά, έτσι είναι το σύστημα. Αλλά όχι και πολύ, βρε παιδί μου. Έρχεται ο άλλος, λέει, το νόμο στείλει 6.000 και πάνω 10%. Πόσο είναι. Εβγάλαν στους ιδιωτικούς... Κι άλλος βγάζει 60% και δηλώνει 15%. Ε, βάλε και ένα τριαντάρι, ρε, παιδί μου, τουλάχιστον. Να δείξει ότι είσαι και παρθένος. <laughs> αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι. Και αυτό δεν έχει να κάνει. Όχι με την ανάγκη μας επαναλαμβάνουμε να είμαστε ηθικοί. Έχει να κάνει γιατί αυτό μπορεί να πούμε σε ένα πλαίσιο ενός ηθικισμού να νιώθουμε εμεί οι Άγιοι να κρίνουμε τους άλλους αλλά είναι Άγιε μας να τιμήσουμε την αγάπη του Θεού και να σεβαστούμε των αδελφών μας όχι να νιώσουμε δικαιωμένοι με αυτόν τον τρόπο αλλά να σεβαστούμε τη σχέση μας με τον Χριστό και τον αδελφό μας ξέρουμε ότι κάποτε έχω ένα αυτοκίνητο που είναι πετρελοκίνητο γιατί μου το πρότειναν κάποιοι και μου λένε Πατέρε δεν σε χάσω βάζει στο θέρμανση βάλεω αυτό το ίδιο είναι. Και ακούει στο λογισμικό έτσι γιατί ακρίβουν το πρωτεύουσα που λέει τη δεζίνη. Με Ναι, να του κλέψει και εγώ είπα στο λογισμα τη αστίρια. Και μπορεί να άνθρωπο να μπει σε ένα λόγι να κάνει ένα βαθμό το ίδιο γιατί με τηλέφωνο. Αλλά όμω, πρώτο, δεν είναι άξιο πρέπει. Γύτικο πράμα. Χάσει 10 φράκια και τρέχει στα γύφτηκα. Και θα κερδίσει κάτι και θα σου Πέρα από αυτό όμω, από αυτό εσύ που δεν δίνει, Κλέβεις τους που φορολογούνται. Δεν είναι μια πράξη που δείχνει ότι κοίτω μόνο τον εαυτό μου. Απλά πραγματάκια είναι. Γιατί αν κάνεις αυτή την αβαρία αρχίζει μέσα να γίνει μια άμβληση συνειδής λέει σας και το άλλο τι πειράζει, σας κάνω και το άλλο γιατί με κλέβει το κράτος, το κλέψω κι εγώ. Εντάξει, σε κλέβει το κράτος. Αλλά κλέβοντας το κράτος, κλέβεις και τον άλλο. Που αυτό συμβάλλει εκεί. Αυτό δεν είναι πολιτική τοποθέτηση, να με συγχωρέσετε, είναι καθαρά πνευματική. Το καθένας μπορεί να το μεταφέρει στο δικό του μικρό κόσμο. Ένας τέτοιο άνθρωπος, πώς θα είναι στην οικογένειά του. Θα κοιτάει το συμφέρον του, δεν μπορεί να βγει αυτό το εύκολα. Θα κοιτάει τι θα χάσει και τι θα κερδίσει. Αλλά, σαφώς, να κερδίσουμε. Αλλά, ένα άλλο ερώτημα. Τι σημαίνει κέρδος για τον καθένα μας, πλούτος ή αγάπη. Χρήματα ή σχέση. Έχει ή είναι. Ψυγνώμη. Ψυγνώμη, Ψυγνώμη. Πορά, λέει να έχω πολλά χρήματα και θα είμαι καλά, παπά μου. <συγνώμη> άλλος λέει να έχω μια σχέση και θα είμαι καλά. Έτσι δεν είναι. <συγνώμη> <συγνώμη> Θα έλεγα να μετασθέτε κάτι. Ίσως η εποχή μας με τι τόσες δυσκολίες που Να σας πω κάτι για να καταλάβετε. Λέμε για την εποχή μας. Λέμε για την εποχή μας, συγγνώμη. Αλλά δεν είμαστε επαναστάτες. Επαναστάτη σημαίνει τη στιγμή που μπορώ άνετα να κλέψω, να μην κλέψω. Ε... Τη στιγμή που μπορώ να έχω το συμφέρον μου και νόμιμα να μην το κάνω γιατί θύγω τον άλλο. Να βάλω σπροτηρότητα μου τον άλλο και όχι τον εαυτό μου. Αυτή είναι η επανάσταση. Αυτό μπορούμε να το ζήσουμε. Αυτό μπορούμε να το αφασίσουμε να το ζήσουμε. Μην πάτε μακριά. Δεν μιλούμε για αγιότητα. Ξέρετε, το να το κάνω αυτό δεν είναι αγιότητα. Είναι ισορροπία. Είναι χαρά. Είναι καθαρή συνείδηση. Είναι ελευθερία. Πριν φτάσουμε στην αγιότητα... Και κανεί ακούσει αγιότητα. Εγώ δίνω δηλαδή, για την αγιότητα. Εντάξει. Ε, ε, είμαστε στο καθομή. Πρέπει να Πριν μπούμε σε όλα αυτά, να σα πω κάτι. Υπάρχει ο κίνδυνο. Υπάρχει ο κίνδυνο όταν ακούμε αγιότητα. Όταν ακούμε καθομή. Ε, λέμε δεν είναι για εμά αυτά. Ε, και αν δεν τα ζήσουμε δεν χάσει Είναι για του λίγου. Αυτό είναι για όλου. Και δεν είναι αγιότητα. Είναι ελευθερία εσωτερική. Έτσι μπορούμε να έχουμε καθαρή προσευχή. Όταν έχουμε αυτή τη στάση ζωή. Αυτή την ακρίβεια με τον εαυτό μα. Άλλη προσευχή θα βγει. Όταν είμαστε έτσι από εδώ και πονηροί άνθρωποι, δεν θα βγει καθαρή προσευχή. Δεν θα είμαστε άνετοι και ελεύθεροι με τον Θεό. Θα παίζουμε παιχνιδάκι και με τον Θεό. Όταν έχουμε αυτό το ανδρύο φρόνημα, μπορώ να το έχουν και γυναίκες, γυναίκε, αυτή την ρόμη, αυτή τη δύναμη νοσητρική, το ξεκαθάρισμα μέσα μα, αυτή την ευθύτητα, τότε και οι σχέσει μα είναι πιο απλέ και καθαρέ, και οι σχέσει μα με τον Θεό. Γιατί ένα άνθρωπο που έχει αυτή τη διάθεση και αυτή τη στάση ζωή, Πόσο πιο όριμο θα είναι στι σχέσει του. Ένα τέτοιο άνθρωπο θα είναι με τη γυναίκα του, με τον άντρα του. Πολύ ισορροπημένο θα είναι. Έχει μάθει να βγαίνει από τον εαυτό του, ξεκάθαρα. Όταν ο άλλο είναι του κέρδου, του πώ να ξεγελάσει, πώ να κερδίσει, τι θα γίνει. Όταν λίγο αδικηθεί, τι θα πάθει. Όταν λίγο κουραστεί, τι θα πάθει. Καταρχήν όλο αυτό το σύστημα, πέρα το ότι δεν βγαίνει ψυχική ειρήνη, ψυχική ισορροπία, που θα βγάζει ταραχή ο άνθρωπο ανα και θα έχει ησυχία θα βγάζει και αυτά τα συμπλέγματα. Επειδή πρόσφατα διάβαζα το βιβλίο για τον Άγιο Δεκτάριο και μου Μοβιλούλης στη σκέψη ο κύριο Επάνου που είπε ότι η φίλη της Εκλησίας, οθοδόφου και εκαδημικής και τον λοιπά γιατί όλα αυτά να συμμεθώ. Και είδα ότι εκείνος είναι Άγιος αντιπαλέγοντας με όλα αυτά Παρόλο, δεν έχει πολύ μακρινή η εποχή του Αιγιού Δεκταλείου, δηλαδή, αλλά πολεμήθηκε μέσα από την ίδια την ηγεσία της Εκκλησίας, και από την Αλεξάνδρου και Αποδότητα. Το... Και... Και... <και> Ας παλάκονται σωστά, α, γεια σας. Ναι. Και, α, γεια. ναι, σωστά. Να σας πω όμως κάτι, ξέρετε, δεν το κάνετε εσείς, το λέμε τι το κάνω εγώ. Δείστε <και> τι γίνεται. Όταν κάνουμε κάποιο καλό, τι παθαίνουμε μετά. Κρίνουμε του άλλου που δεν το κάνουν και το κάνουμε. Αυτό δεν το φτάνει ο άνθρωπος που δεν έχει πνευματική αναφορά στον Χριστό. Η κοσμική αντίληψη πραγμάτων που έχει να κάνει με μια ηθική, σωστή, ορθή έχει ένα κόλλημα. Κατηγορούν όσους δεν είναι σαν αυτούς. Η πνευματική προσέχιση έχει αυτή τη διαφορά και αυτό είναι το σημαντικό αλλά ουσιαστικό. Κάνω αυτό που κάνω αλλά δεν κρίνω στους άλλους που δεν το κάνω. Δεν κατακρίνουν του άλλου που δεν το κάνουν. Εμεί ακόμα χριστιανοί είμαστε ακόμη χειρότεροι. Δεν το κάνουμε ή λίγο το κάνουμε και κατεχωρούμε αυτού που το κάνουν. Δηλαδή, επειδή νομίζουμε ότι το κάνουμε ή το σκεφτήκαμε. Επειδή δεν καταλάβουμε ποιο είναι το σωστό, παρόλο που το κάνουμε, λέμε εμεί ξέρουμε το σωστό και κρίνουμε του άλλου που είναι λάθος. Ή λίγο να κάνουμε αμέσω, ε, εμεί το κάναμε. Δεν αγγίναν του κρίνουμε. Χάνουμε κατά την πνευματική τη χριστιανική χάνουμε το κέρδος αυτής της προσπάθειας άρα είναι πάρα πολύ λεπτά τα όρια μεταξύ σωστού και λάθους, ηθικού και ανήθικου αμαρτωλού ή δικαίου με αυτή λοιπόν την έννοια με αυτόν τον τρόπο μιλάνε και οι πατέρες μας μιλάει ο Αββάς Δωρόθεος για τον θυμό για την μνησικακία η μνησικακία είναι γέννημα των επιθυμιών μας. Όταν εσύ, παραδείγματος χάρη, θέλει να βολέψεις το παιδί σου κάπου, χειρίζεσαι όλα τα μέσα και δεν το επιτυχαίνεις, τι λες, τους αλίτες με μέσα όλοι δουλεύουν. Λες και αυτός δεν δούλευε με μέσα. <Κι> και στη συνέχεια βγαίνει και μια μνησικακία, μια αρνητικότητα. Δεν θέλουμε να δούμε αυτούς τους ανθρώπους, θέλουμε αντίπαλου. που βόλεψαν τον άλλο και ακόμη περισσότερο αυτό που βολεύτηκε. Η κακία λοιπόν, ο θυμό, η οργή, η αποθ, ο αποθηκευμένος θυμό που γίνεται με νησηκακία δεν γεννάται από αυτά τα πράγματα. Όταν στο πρώτο παραμύθι που διαβάσαμε τη Βασίλισσα και του Βασιλιά όταν έφυγε η ερωτική διάθεση και έφυγε το θαύμα που λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος κατάει δύο χρόνια το θαύμα και όταν θα φύγει το θαύμα αποκαλύπτεται καλύπτεται το είναι του ανθρώπου και οι πνευματικές του προϋποθέσεις να μεταλλάξει, να μετουσιώσει τον έρωτα σε αγάπη. Αλλά αν δεν έχει αυτέ τι προποθέσει, δεν, δεν, δεν βλέπει τη σχέση ω άθλημα, ω άσκηση, ω ασκητικότητα, που κάνω άλμα, βγαίνω από τον εαυτό μου και αντιλαμβάνω με τον άλλο, αυτό είναι ο εγωισμός μα. Όταν λοιπόν λείψει η προσδοκία του κέρδου, βγαίνει ο θυμό. Ρε, μισό μήλο μου δώσε, μισό ροδάκινο, δεν κόμμα, δεν τρέπετε. Και έρχεται η οργή. Και κρατάμε αυτέ τι γνήμε χρόνια. Και γίνεται κατάσταση μέσα μα. Και γίνεται μνήση από πού γεννήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν είμαστε ταπεινοί. Ταπεινό σημαίνει τι. Αυτός μπορεί να φουγκράζεται την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Να μπαίνει στη θέση του. Λέει η γυναίκη συνήθως. Πάτερ μόνη μου πέρασα. Τρεις εγκυμοσύνες. Καθόλου δεν και μαζί μου. Καθόλου δεν με είδε. Δεν ταιριάζανε. πώ την πάτησή μου νορτευαίνε και μπερδεύτηκα και τον πήρα. Και έρχεται ο άντρα και λέει, Πάτερ, έχω κάποιε ανάγκες και πάντα έχει πονοκέφαλο, δεν θέλω να κοιμηθώ μαζί τη. <laughs> δηλαδή, τι συμβαίνει. Ο καθένα κοιτάει τη δική του ανάγκη. Αυτό είναι αποκαλυπτικό του εγωισμού μα και τη απουσία τη αγάπη. Αν κανεί βγει από την ανάγκη του και λέει, Μα σε ποια κατάσταση είναι, πώ περνά η γυναίκα μου τώρα, για να δω, για να βοηθήσω. Και η γυναίκα να σταθεί τον άντρα, να βγει από τον εαυτό, δεν δηλαδή, λύνεται το πρόβλημα. Αλλά τι γίνεται, ο καθένα είναι κλεισμένο στη δική του ανάγκη. Όχι γιατί είμαστε κακοί. Το πρόβλημα δεν είμαστε ότι είμαστε κακοί, όχι. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η ζωή. Δεν υποψιαστήκαμε αυτή η πράξη ζωή. Δεν θεωρούμε ότι οι άνθρωποι τόσο κακοί και εγωιστέ. Κανεί δεν μα έδειξε αυτό το δρόμο. Και αυτή την πρόταση ζωή από μικρή μάθαμε τον άλλο δρόμο. Από του γονεί μα, από τον κόσμο, από την κοινή εκκλησία, ίσω από τους, από το σύστημά μα. Δεν υποψιαστήκαμε και δεν έχουμε την παιδεία αυτού του άλλου τρόπου ζωή. Αν μπαίναμε σε αυτή τη δικασία και επειδή ο άνθρωπο είναι ζαλισμένο σήμερα, κουρασμένο, κάνει χίλια δύο πράγματα, δεν έχει χρόνο να δει γίνεται μέσα του. Να ελέγξει λίγο τον εαυτό του. Να μπει σε διαδικασία να μπει στη θέση του άλλου ανθρώπου. Αυτό δεν το κάνουμε. Και επαναλαμβάνω, δεν πιστεύουμε ότι είμαστε τόσο κακοί και εγωιστές Δεν μπήκαμε σε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν, δεν είδαμε ότι υπάρχει αυτό ο τρόπο ζωή. Δεν φανταστήκαμε. Θεωρήσαμε ότι μόνο αυτό υπάρχει. Μα ακούσουμε. Αν ανοίξουμε και αν θέλετε μια άλλη επανάσταση που θα σα προτείνουμε, μην βλέπετε καθόλου ειδήσει. βλέπετε, δηλαδή, είναι, δηλαδή, το ακούει κανεί και τρελαίνεται. Πώ μεταλλάχθηκαν οι ειδήσει τελευταία δεκαετία. Βλέπει ένα κεντρικό μιλητή και πέντε ανθρώπου που φωνάζουν. Και προσπαθεί ο καθένα να πει μεγαλύτερη κοτσάνα για να πούνε το καλύτερο στο πάνελ για να πει μπράβο το αφεντικό του. Και και μερικού άλλου που διαβάζουν τι θα πούνε. Βλέπει και του διατάξανε να πούνε αυτά τα πράγματα. Ε! Αν αυτοί είναι καραγκιώδε, εμεί ακόμη και πολύ καραγκιώδε που σα ακούμε. Οι οποίοι καθορίζουν τη σκέψη μα. Καθορίζουν τι είναι καλό και τι κακό. Τι νόμιμο και τι παράμονο, παράνομο. Τι ηθικό και τι ανήθικο. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτό να μου παιδαγωγήσει με τη δική του ηθική. Ποιο είναι το ηθικό του μέτρο αυτού. Ποιο τον έκρινε αν είναι καλό στα μυαλά του. Ποιο έκρινε αυτού αν είναι καλά στα μυαλά του ή στην ηθική του. ή στην αντίληψη πραγμάτων. ή στι νομικέ του γνώσει. ή στι πολιτικέ του γνώσει. Αυτό δηλαδή θα μου καθορίσει τη σκέψη. Έχουν τάξει, μπορεί να αντισταθώ. Ο 15χρονο, ο 20χρονο, ο 30χρονο. Μου στείλει ένα μήνυμα ένας, ένας φίλος, ένα φίλο, ένα αρχικό, ένα παιδάκι, και μου λέει: Οι αλήτε οι δημοσιογράφοι μα εκθέτουν στην κοινωνία. Κάτι θα ήξερε. Γιατί δημιουργούν τα γεγονότα και λένε μετά ψυχραιμία. Είναι ηθική αυτοργή το γεγονό και λένε: Πώ, πω, τι έγινε. Κάψαν εκείνο, κάψανε και το άλλο. Δε πώ σφάξανε. Πάρ το zoom να δει πώ έγινε η σφαγή για να ανέβει τηλεθέαση. Εγκληματία είσαι. Και πιο εκκληματίσαι εγώ που τον βλέπω. Και αγωνία οχτώ η ώρα τι θα δω. Αυτή δεν καθορίζει τη σκέψη μου. Όταν λοιπόν φορτώνουμε με τέτοια δεδομένα, πώς θα δω την άλλη στάση ζωής. Και όταν η εκκλησία ζει στην κοσμάρα της. Που θα λέει είτε το έθνος μας το Άγιον Κύρον, είτε ότι τα παλιόπαιδα τι κάνουν και η κοινωνία χάλασε. Δεν μα είναι αρκετό αυτό. Το ξέρουμε αυτό. Και το έθνος πρέπει το αγαπούμε ασφαλώ και πατριώτες είμαστε και βλέπουμε το κακό που υπάρχει. Η λύση, ποια είναι. Η πρόταση, ποια είναι. Το πνεύμα που θα μας εμπνεύσει, ποιο είναι. Συνεπώ, θεωρούμε μια άλλη επαναστατική πράξη είναι κανεί να μην βλέπει ειδήσει. Εάν δεν υπάρχουν. Συγγνώμη. Τι είπε. Τη γυναίκα σου, δες τι όμορφη ρεματάκια έχει ε? Συνόμοι Παιδιά Αυτά τώρα, δέστε τη τηλεοράσεις Μην τρελαθούμε τώρα, καταλάβατε τι εννοούμε Δεν είμαστε κατηχητικό τη τηλεοράσεις mm. Παιδιά, ό,τι θέλετε δέστε Εμείς είπαμε ότι Καθαρίζει το σκέψη μα. Πρώτα πρόταση για να είμαστε σκεπτόμενοι και να καταλάβουμε πώς ελέγχουν τη σκέψη μας και πώς φασισ... με πόσο φασιστικό τρόπο. Και αν είστε έξυπνοι, δέστε την αγωνία όλων των δημοσιογράφων πόσο θα φωνούν περισσότερο όσο από τον άλλο. Και με τι ένταση τα λένε, λες και έγινε έγκλειμα. Λες και καυ... ε, ήρθαμε καυγά τη γυναίκα τους για να κάνουν Δεν έχουν ηρεμία. Να τα πού συγκροτημένα τα πράγματα, να σε βάλω να σκεφτεί. Αγωνιούν, έχουν την πρεμούρα. πώς θα πάρουν να αν ανέβουν την τελευταία τους. Δεν είναι τρομερό, δεν είναι κλιματικό. Δεν είναι, δηλαδή, είναι, είναι έγκλημα αυτό. Δηλαδή, το κακό του άλλου να το χειριστώ με τέτοιο τρόπο να κερδίσω εγώ. Έλεω. Αν του πάτε, ξέρω από τον κύκλο μου το τελικό καιρό δεν δουλεύουν ειδήσει και το συζητάμε. Και φύγει και γνωστή, και αν μια επανάσταση. Και δίκη έχουν μια λίστα σα πω γιατί είναι και θα <φυμίδυση>. έχει. Και ξέρετε κάτι άλλο, αν ακόμη σκεφτείτε λίγο περισσότερο, θα καταλάβετε δεν έχουν και ένευση. Ξέρετε τι θα πούμε την επόμενη στιγμή. Είναι, είναι καρμπόν, δεν, δεν έχουν και φύλ. Δεν έχουν ένα πνέμα δυνατό να πούμε και κάτι καινούριο. Την ίδια κοτσάνα μολάνε με τον ίδιο τρόπο. Αυτή λοιπόν, το μονόχνουτο, το προβλέψιμο, το άγριο, το ταραγμένο είναι ένδειξη ότι λείπει ζωή από μέσα μας. Αυτό το άγχος και αυτή η αγωνία μας κυριεύουν γιατί δεν ζούμε τον εαυτό μας. Ζούμε ένα άλλον εαυτό. Δεν ζούμε τη δική μας πραγματικότητα. Ζούμε την πραγματικότητα κάποιον άλλο που μας την επιβάλλανε. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα τεράστιο, δεν είναι αρρώστια. Επιχείρημα, Πάτερ, ότι θέλω να βλέπω ειδήσεις για να είναι ενημερωμένος για να ξέρω τι κάνω. Πώς θα αντισταθούμε. Νομίζω υπάρχει τέτοια ενημερωσή και να μην δεις τίποτα να το μάθεις αντί γειτόνισσα. Απ' το γείτονα. Αν θα βγεις μυρίσεις τον ένα και λες μπαρούτι μυρίζει, κάτι έγινε. Τα μαθαίνεις, δεν χρειάζεται και πολύ, Σοφία. Είναι τρία-τέσσερα πράγματα και εξάλλουσης ειδήσεις. Αν το προσέξετε, οι ειδήσεις πλέον είναι τρία θέματα. Θα σχολιάζουν και του πέντε άνθρωποι μεταξύ τους. Και τρία θεματάκια. Αυτά είναι οι ειδήσεις. λογο υπάρχει νερόλογο πέννιο. Βλέπετε, κούγκοντας, δεν θα γίνεσαι ενημέρος, σωρά Να δούμε. Ας μην δούμε, πέρασε ώρα. Βλέπουνε βλέπουν την προσήτηση από οι πανικοί, Το ξεμολογούν και βλέπουν την προσήτηση από τους. Τι βλέπουν? Τι διδύσεις, Από τους <συγράζος> τους εκεί πως θα δημιουργήσουν τις δύσεις Δεν κατάλαβα δηλαδή Οι χρηματικοί ακούουν τόσο Διάφορα, χάλια Όχι άλλο, μόνο και Μόνο χάλια και Θέλω να πω, δηλαδή ακόμα και να δει να δει να, μην, δίσεις, αλάχιστο, να και να... Πάρει το καλό και μέσα εκεί, το πρέπει να πάρει το πω. Ας πάρει το καλό, είπαμε τίποτα. <και> Καταρχήν οι πνευματικοί, οι πνευματικοί μόνο καλά ακούνε. <χει> οι, πνευματικοί μόνο καλά ακούνε. <χει> οι πνευματικοί μόνο καλά ακούνε. Για ποιο λόγο. Με άνθρωπες θα μετανοήσει. Τη μετάνοια βλέπει, τη συγχώρεση. Αυτά που λέει ο άνθρωπος ω κακά, είναι ευλογία γιατί έχουν σβήσει, έχουν συγχωρεθεί. Άρα, έχει, είναι στην ευτυχή θέση ο πνευματικός να βλέπει μετά να είναι στι χώρε του ανθρώπου. Έρχεται ο άνθρωπο. Έρχεται, οδό ότι έρχεται είναι μεγάλη ευλογία. Άρα, ο πνευματικός είναι στην ευτυχία στα τη θέση να έρχονται οι άνθρωποι και να ζητούν όσο καταλαβαίνουν το έλεο του Θεού και τη χώρε του Θεού. Άρα δεν βλέπει το κακό, το καλό βλέπει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό με τι μάτια βλέπουμε τα πράγματα. Συγγνώμη τώρα. Απόστομο τυχό. Πατρεμένο ήταν. Γι' αυτό δεν δούλευε. Δεν θα τον άφηνε η γυναίκα του. Για αυτό ένα άνθρωπο που το... δεν δουλεύει, πότε θα συμβιβαστεί α πούμε και με τη χαρκή, με ένα ροδάκι, δεν ξέρει τι να δουλεύει. Αυτού που εργάζεται, το πρότυπο του πέστου, το οποίο είναι <laughs> μια αδομημένη κοινωνία, φτιάχνει έπιπλα μέχρι να αρχίσει να κηρύττει, τα πουλούσε. Ποιο ενεργό το ελληνικό μέρο τη κοινωνία. Δεν ξέρω αν το πρότυπο α πούμε του είναι, κάνει το διογέννητο είναι όρθιο. Παιδιά, να πιάσουμε την ουσία των πραγμάτων. Δεν σα είπα να μην δουλεύετε, γιατί σα δείξει γυναίκα και έχω μπελάδε. Εγώ. Την μπορώ να την ξέρω εγώ. <laughs> Αλλά να πιάσουμε το φρόνημά του, που ήταν αυτή η ανατροπή εναντί τη λατρείας του χρήματο και τη δόξα. Αυτό κανεί μπορεί να το κάνει και δουλεύοντα. Και έχοντα και οικογένεια και εντασσόμενο μέσα στην κοινωνία. Και προσφέροντα με το πνεύμα του στην κοινωνία πορώνα δίνεται κάποιο που τα πού; Λέ. να Γιατί Δεν να για παράδειγμα, ένα απλό και τελειώνουμε με αυτό. Ας μην το πάρουμε τόσο βαθιά, πολύ απλά, να το ρωτήσουμε στον εαυτό μας. Τι θεωρούμε μεγαλύτερη στενοχώρια; Να πάθουμε μία μεγάλη οικονομική ζημιά ή να κάνουμε μία μεγάλη αμαρτία; Τι θα μας στενοχωρήσει πιο πολύ; Τι θα μας στενοχωρήσει πιο πολύ; μια μεγάλη αμαρτία που θα προσβάλλουμε και τον Χριστό και τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας ή μια μεγάλη οικονομική ζημιά ε, η απάντηση που θα δώσουμε μας τοποθετεί και που ανήκουμε τι για μας είναι σημαντικό τι λέμε όμως εμείς είμαστε και έξυπνοι χριστιανοί πατέρ αν χάσω χρήμα ποιος να μας δώσει αν αμαρτήσω, πάω στο πνευματικό και συγχωρούμε είναι και τζάμπα ναι, αυτή είναι η πονηριά μας Αλλά αυτό που περισσότερο μας κοστίζει Ποιο είναι Πραγματικά ποιο είναι Αυτό δείχνει και ποιο, ποιάς ποιότητα είναι το πνεύμα μας <coughs>